Κεφάλον Α, σελίδα 217, στίχη 1 έως 4, σκοπός συγγραφής του Ευαγγελίου. 1. Επειδή ως γνωστόν πολλοί απεπειράθησαν να συναρμολογήσουν διήγηση των γεγονότων και διδασκαλιών που με βεβαιότητα είναι γνωστά εις εμάς τους πιστούς, 2. Καθώς μας τα παρέδωσαν με την προφορική των διδασκαλίαν εκείνη που από την αρχή του μεσιακού έργου του Σωτήρως έγιναν αυτόπτε μάρτυρες αυτού και υπηρέται του του. 3. Εφάνηκε σε μέ καλό, ο οποίο έχω εξετάσει και παρακολουθήσει με καλόν, ο οποίος έχω εξετάσει και παρακολουθήσει με προσοχή και ακρίβεια όλα εξ όσα σχετίζονται προς το Ευαγγέλιο, να σου γράψω τα αυτά με την σειρά των Εκλαμπρότατε Θεόφιλε. 4. Διαναγνωρίσεις αφός και με ακρίβεια την ασφαλή και βεβαίαν αλήθεια των λόγων της πίστεως, τους οποίους φωνή σε τη δάχθης.